Πατήσια, ε. Από καιρό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πολλά. Δηλαδή είναι ένα πατήσι εδώ, ένα εκεί και ένα παραπέρα και όλα μαζί τα λέμε πατήσια. Μπορείτε να το εκλάβετε με όποιο τρόπο θέλετε. Σας δίνω μια απάντηση που πρακτικά δεν είναι απάντηση όπως το οφείλω να κάνω όταν μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Μήπω τελικά είσαι μαλάσει. Μπορείτε να τα κλάβετε όποιο τρόπο θέλετε, Σας δει μια απάντηση που πρακτικά δεν είναι απάντηση όπω οφείλω να κάνω όταν μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Ναι, δεν μάθαμε όμως Έδωσε μια απάντηση που πρακτικά όμως δεν είναι απάντη όπω οφείλει να κάνει όταν το του κάνουν μια τέτοια ερώτηση. Αυτή η ερώτηση φαντάζομαι γίνεται καθημερινά. Και οι προηγούμενοι με τα πατήσει. Αλλά κυρίως αυτή εδώ η δεύτερη ερώτηση. Αλλά εδώ δώθηκε απάντηση πρακτικά όμω δεν ήταν απάντηση. Οπότε δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Με αυτό το υπαρξιακό μπαίνουμε σε αυτή την εβδομάδα, δίνονται απαντήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώ λένε αυτέ οι απαντήσει, που πρακτικά δεν είναι απαντήσει. Πολλέ φορέ δε. Οι ερωτήσει έχουν και την απάντηση. Εμπεριέχουν την απάντηση. Όλα αυτά τώρα είναι θεωρητικά. Θα πάμε σε κάτι πολύ απλό, απτό, μπορεί να το καταλάβει ο καθένα και μπορεί και να συμβεί ανα πάσα στιγμή. Είναι κάτι τη καθημερινότητα, με απλά ελληνικά. Ποιο είναι αυτό. Όχι κάτι σημαντικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλει να βάλει φυλακή το Μητσοτάκη. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα ανοίγουμε τη συζήτηση δημόσια με κάθε τρόπο όσο και αν εμποδιζόμαστε και όσο και αν μας χτυπάνε γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι εμεί δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και μέχρι να πάει φυλακή όχι μόνο ο Τριαντόπουλος, ο Μητσοτάκι. Να τίγεται, να πάτε αλλού. Το σωτικό, το βρισμένα, σε πια, σε Και μέχρι να πάει φυλακή, όχι μόνο ο Τριαντόπουλος, ο Μετσοτάκης. Απλά πράγματα, να τους βάλουμε φυλακή. Εδώ τώρα ξέρω ένα μεγάλο μέρος του κοινού, θα λέει «μα γιατί να μην πάει φυλακή». Δεν ξέρω αν θα πάει φυλακή, αν πρέπει να πάει φυλακή, η δικαιοσύνη, κάποια όργανα μπορούν όλα αυτά να τα αποφασίσουν. Το θέμα είναι ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτό το ύφος ζητάει και θέλει και θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για να πάει φυλακή. Ο Μητσοτάκης, η ζωή είναι το θέμα εδώ, όχι το άλλο, ας πάει φυλακή, όπως όλοι ξέρουμε δεν θα πάει κανείς φυλακή. Ε, και δεν τιμωρούνται σε αυτή τη χώρα ποτέ πολιτικοί, πρωθυπουργοί γιατί υπάρχει ένα ρητό που λέει τους πολιτικούς, του τιμωρεί ο λαός και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία αυτά τα ρητά λέγονται και στο εξωτερικό σε πολλέ χώρες το άκουα και στη Γαλλία με αφορμή την Λεπέν οπότε το να λες ότι ένας πρωθυπουργός στην εν ενεργία θα πάει φυλακή ε, είναι λίγο μαξιμαλισμός α το πούμε έτσι στην καλύτερη περίπτωση μπαρούφα στην άλλη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνα για να αναδειχθούν οι ευθύνε, το έγκλημα στη δολοφονία των τεμπών χρήσιμο, δεν το συζητάμε. Κάνουμε και εμεί εδώ ό,τι μπορούμε, με το δικό μα μετερίζει. Ε, σπρώχνουμε, φωτίζουμε και μακάρι να πέσει φω, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πάνε και φυλακή. Καμία αντίρρηση. Θα το χαρούμε πολύ, αλλά επειδή ξέρουμε πώ γίνονται αυτά τα πράγματα με τη σύμπραξη πολλών από το πολιτικό σύστημα, δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Άλλωστε, γιατί να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης, ο οποίο ενώ συμβαίνουν όλες αυτές οι αναταράξεις στο παγκόσμιο οικονομικό μέχρι στιγμής. Σκηνικό, δασμοί, Τραμπ και όλα τα υπόλοιπα. Βγήκε πριν λίγο, έκανε σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου και μας ανακοίνωσε ότι εγγυάται, ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση και από αυτή την κρίση θα βγούμε σώοι, αυλαβείς και οχυρώνουν την χώρα και το λαό. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ε, σαφής η κυβέρνηση και σε αυτές τις ε, δύσκολες συγκυρίες εγγυάται, εγκιάτε, ότι η εθνική οικονομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τις ε, νέες αυτές προκλήσεις Πατριώτης οθήκαμε Ξείτε η και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες εγκιάτε, ότι η εθνική οικονομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τις νέε αυτές προκλήσεις Να πιστεύει. Να μην σώσω Να μην με βρει λαμπλή Φέτος πότε πέφτει η Σε δύο εβδομάδες Σε δύο εβδομάδες έχουμε λαμπλή Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ο Μεγάλο Μαξίμου λίγο πριν σε αυτή τη σύσκεψη, αυτό τον πρόλογο που κάνει και την εισήγηση, και οι δερμηνεί κάμερε και κατέγραψαν και μα είπε ότι θα εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση αυτέ τι παγκόσμιε αναταράξει που κανεί δεν ξέρει τι ακριβώ θα γίνει αύριο, κανεί δεν μπορεί να τι προβλέψει, να, να μελετήσει τον αντίκτυπό του. Βγαίνει εδώ η Ελλάδα και λέει: Είμαστε πολύ καλά. Τα ίδια είχε κάνει και ο Κώστας Καραμαλή ω πρωθυπουργό το 2008 όταν είχε καταρρεύσει Lehman Brothers, που ήταν η αρχή. Τη οικονομικής κρίσης τότε που για μα εδώ σήμαινε τρία μνημόνια στη σειρά, ένα μπλε ένα πρασινό μπλε και ένα ροζ ε, είχε βγει τότε ο Κώστας Καραμαλής Πρωθυπουργό και είχε πει ότι είμαστε πολύ καλά οχυρωμένοι, μας είχε διαβεβαίωσει και αυτός είχε εγγυηθεί και αυτός ότι όλα θα πάνε καλά και πήγανε μια χαρα. μάλιστα τότε ο Καραμαλής έλεγε ότι έχουμε και θαύμα στα οικονομικά, έγινε το θαύμα Και καταρρεύσαμε όλοι μαζί οικονομικώ, και ακόμη δεν μπορούμε να συνέλθουμε και ο αντίκτυπο όλων αυτών παραμένει ακόμα. Έτσι και τώρα ο Μητσοτάκη, χωρί κανεί να ξέρει τι γίνεται στον πλανήτη, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα. Όλοι μένουν άφωνοι. Εδώ η Ελλάδα θα είναι εγγύηση σταθερότητα, γιατί μα την έδωσε λίγο πριν αυτόν που θέλει να βάλει φυλακή η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ποιον θα έχουμε μετά να μα εγγυάται, αν μπει φυλακή αυτό, μπορεί από τον Κοριδαλό. Έτσι κι αλλιώ πολλά γίνονται από τον Κοριδαλό. Είναι ένα κέντρο εξουσία και ο Κοριδαλό. Θα φύγουμε από εκεί, θα πάμε λίγο πιο κάτω. Στον Πειραιά είναι το νοσοκομείο Μεταξά. Αυτό το νοσοκομείο επισκέφθηκε ο Άδωνη Γεωργιάδη για να κάνει ένα βιντεάκι και έκανε ένα βιντεάκι μαζί με τον πρόεδρο του νοσοκομείου. Γιατί γίνεται ανακαίνιση σε κάποιου ορόφου και μα εξηγεί. Είναι η κάμερα, ακολουθεί τον υπουργό και βλέπουμε τα έργα ανακαινήσεω. Ήρθαμε στο νοσοκομείο Μεταξά. Έχετε δει βίντεο πρόφητα για το νοσοκομείο Μεταξά. Πάμε να δούμε τώρα πώ γίνεται στα αλήθεια το νοσοκομείο Μεταξά γιατί αυτά δεν τα είδατε. Πού είμαστε και διδίκτε εδώ. Είμαστε στον 7 όροφο στην Ουγγαλογική Κλινική. Πλήρω ανακαινισμένο όροφο. Ήταν ο πρώτο όροφο που ανακαινίστηκε στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψη. Και μπορούμε να ανοίξουμε μια πλάνα. Κάτι που με λέω, για να πάμε λίγα πλάνα. Αυτό είναι το νοσοκομείο μεταξύ όπω το φτιάχνουμε τώρα. Και βλέπουμε εκεί διάφορα πλάνα, εργοτάξιο, εκεί το νοσοκομείο, διάδρομοι όχι με ράτζα. Δεν είχαν, είχαν ανακαινιση, ήταν εργάτε μέσα, γύψο σανίδε. Ρεύματα, καλώδια, νερά, όλα αυτά εκεί όπω γίνεται σε μια ανακαίνιση. Δίπλα του είναι ο πρόεδρο. Εδώ, Εδώ είναι ο πέμπτο που ετοιμάζεται τώρα. Δηλαδή σε 1,5 μήνα θα είναι έτοιμο το έργο να παραδοθεί. Είναι ο τρίτο όροφο μέσα σε 1,5 χρόνο. Επιπουργεία σα κύριε Υπουργέ, πρέπει να το πούμε αυτό. Τρέξανε και τα έργα. Και να πούμε ότι το νοσοκομείο μεταξά ξεκίνησε με προγραμματισμό για ανακαίνιση ενό ορόφου. Και μετά τα βάλαμε. Είναι ο τρίτο όρο που ανακαινίζουμε. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση, γιατί κάνει πραγματικά εξαιρετική βουλιά Συγχαρητήρια. Εμεί ευχαριστούμε πολύ, μου. Πρέπει να πούμε ότι σε 1,5 χρόνο αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν γίνει τόσα έργα, όσα δεν έχουν γίνει τι τελευταίε δεκαετίες στο νοσοκομείου. Μεταξύ. Και σε ευχαριστούμε για τη στιγμή. Να είστε καλά. Απλά και ωραία, μιλήσανε εντελώ αντικειμενικά για τα έργα ανακαινήσεω που γίνονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και εδώ ο πρόεδρο μετρημένο. Ευχαρίστησε τον Υπουργό. Χωρί τον Υπουργό δεν θα έχει γίνει τίποτα, γιατί βγάλανε κονδύλι για τον ένα όροφο. Αλλά λόγω του συγκεκριμένου Υπουργού ανακαινίζουν και του κάτω ορόφου και περιδιαβαίνανε και στους ορόφου. Και φτάνουν σε έναν όροφο που είχαν βγει τα πράγματα έξω από κάτι αίθουσε. Και μα εξήγησε ο Υπουργό, ο Άνδρο Γεωργιάδης στου θεατές του βίντεο, εξήγησε ακριβώ με σαφήνεια τι δουλειά έχουν εκεί τα έπιπλα. Δείτε όμω πώ έχει το δωμάτιο. Αυτό είναι το καινούριο ανακενισμένο δωμάτιο με ξεχωριστή αλέτα. Εδώ τα δωμάτια είχα του το τουαλέτα. Okay. Πάρα αυτό το πλάνο φαίνεται, εδώ το πλάνο που βλέπετε είναι γιατί μέσα γίνεται ανακαίνιση. Και την ώρα που γίνεται ανακαίνιση μεταφέρονται έξω για να γίνει ανακαίνιση. Oh. Ah. Την ώρα που γίνεται ανακαίνιση, μεταφέροντα τα έπιπλα έξω για να γίνει ανακαίνιση. Μην μείνει κανένα ηλίθιο και δεν το καταλάβει. Όταν έχουμε ανακαίνιση μέσα, βγάζουμε τα πράγματα έξω, κάνουμε την ανακαίνιση ξαναβάζουμε τα πράγματα. Το αισθάνθηκε, το είδε, σου λέει να το πω, το κοινό μου θα το δει, να ξέρει τι ακριβώ γίνεται, να εξηγήσει ότι εκεί γίνεται δουλειά. Δεν είναι τώρα που εξεγέλασε, έχει ανακαίνιση. Άρα τι κάνουμε, αυτό που είπε ο Υπουργό πολύ αναλυτικά. Έρχεται Πάσχα, θα δοθεί δώρο στους εργαζόμενους των ιδιωτικών εταιριών ε, γιατί έχει κοπεί από τους άλλους είναι αυτά τα μνημόνια που πηγαίναμε για οικονομικό θαύμα με τον Καραμαλή και τελικά κόψαν τα δώρα και όλα τα υπόλοιπα και συντάξεις όμως υπάρχει μια συζήτηση στον τόπο να επανέλθει η 13η σύνταξη δώρο, μισθό, άρα τώρα θα πέρναμε, θα, πέρ, θα, ανίσχυα, θα, πάρουν, θα έπαιρναν όλοι το μισό, μισθό γιατί αυτό ήτανε Το δώρο Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων ήταν ολόκληρο. Στην ανακαίνιση τα περιγράφω και εγώ αναλυτικά. Εδώ θα είχαμε τώρα το μισό, το μισό μισθό. Θα επανέλθουν όμω όλα. Και η 13η και η 14η, μα το λέει ο Φάμελο, όταν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχει βρει και από πού θα κόψουμε για να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Καταθέσαμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για όλα τα στελέχη του δημόσιου τομέα. 13ο-14ο μισθό. Με στη Βουλή. Μα είπαν ότι κοστίζει πολλά κοστίζει, ξέρω, 1,5 δισεκατομμύριο. Η κυβέρνηση λέει παραπάνω. Δεν έχει σημασία. Σας είπα, 4,5 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη των τραπεζών. Δεν πρέπει να διαλέξεις αν θα έχει καλύτερα εισοδήματα ή υπερκέρδη στα ολιγοπόλια. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. δεν πρέπει να διαλέξεις αν θα έχεις καλύτερα εισοδήματα ή υπερκέρδηση στα ολιγοπόλια. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ο Τσίπρας λοιπόν τον θυμηθήκαμε επειδή τότε η Μέρκελ θα δεχόταν τις απαιτήσει και τα αιτήματα της Ελλάδας και θα ήταν μέρα μεσημέρι, θα έχει καταργηθεί το μνημόνιο. Έτσι λοιπόν τώρα ο Σοκράτης Φάμελος Αυτό μας θύμισε, τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είπε ότι μπορεί να δοθούν 13η σύνταξη, μισθό και 14η, αν βάλουμε χέρι στα ολιγοπόλια. Και η συγκεκριμένη πολιτική άποψη και αντίληψη που πρεσβεύει ο Φάμελος, αυτό ακριβώς λέει, ότι θα βάλουμε χέρι, αυτό έκαναν άλλωστε όταν ήταν για 4,5 χρόνια Κυβερνήτε αυτό ακριβώ υλοποίησαν. Έβαλαν χέρι στα ολιγοπόλια. Και στα μονοπόλια θα πω εγώ. Όχι τόσο πολύ όσο ο Βαζομιτσοτάκη, τώρα που του έχει κάνει πόλεμο με δύο επιστολέ. Δύο ολόκληρε επιστολέ στι πολιεθνικέ. Αλλά τότε θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει. Πώ τρέμανε οι τράπεζε στο Τζίπρα. Την αριστερά, την πρώτη φορά αριστερά. Και γενικώ όλα αυτά που έκαναν τότε. Τα ξαναπλασάρουν τώρα με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, το ίδιο αμπαλάρισμα. Δεν μπορεί να βάλει χέρι στι τράπεζε, δεν σε αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο είσαι εκεί μέσα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρά μόνο γίνει σε όταν λε ότι θα βάλει χέρι στι τράπεζε. Θε να κάνει κάτι άλλο. Αν έχει τα κότσικια και το λαό, φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνω τι θε. Όσο είσαι μέσα εκεί, δεν αποφασίζει εσύ. Αποφασίζουν άλλοι στι Βρυξέλλε. Όλα τα άλλα που σα λένε είναι πολύ ωραία. Είναι σαν την ανακαίνηση. Βγάζουμε τα έπιπλα έξω για να γίνει η ανακαίνηση μέσα και μόλι τελειώσει η ανακαίνηση θα βάλουμε τα έπιπλα μέσα. Ίδια ακριβώ αντίληψη, ίδια συμπεριφορά και ίδιο τρόπος απεύθυνση προ το πόπολο, προ τα κάτω. Τέλο με τα οικονομικά και τα πολύ ωραία αυτά τα ολιγοπόλια και τα υπόλοιπα θα τα, τα λέει και ο Φάμελξ ειδικά. Έχει προκύψει θέμα με τον ΕΟΔΑΣΑΜ, Εθνικό Οργανισμό Διερεύνηση Ατυχημάτων Σιδηροδρομικών Αεροπορικών και με το πόρισμα που είχε βγάλει πριν περίπου ένα μήνα, με το τι ακριβώ λένε οι δικηγόροι κάποιων Των συγγενών, από το έγκλημα στα Τέμπη και με το πώ όλο αυτό το χρησιμοποιούν οι κυβερνητικοί δημοσιογράφοι, πρώτα, βουλευτέ και υπουργοί, δεύτερον, για να πείσουν και να μα πούνε ότι δεν έχει γίνει τίποτα κακό στα Τέμπη, δεν υπάρχει ίχνο συγκάλυψη, είναι όλα τέλεια. Άρα, κακό μα κατηγορείται όλο αυτόν τον καιρό, γιατί να βρέθηκε ένα πραγματογνώμονας εκεί, βρέθηκε μια, ένα βίντεο πιο πέρα και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν έχει γίνει. Καμία απολύτω συγκάλυψη. Έχει γίνει ένα μπάζωμα ολόκληρο. Μετέφεραν όλη την περιοχή, την πήγαν παραπέρα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι γιατί ο κύριο Δέδες, ο τάδε πραγματογνώμονας, δεν έχει πει αυτό, είπε εκείνο. Το θέμα είναι με του πραγματογνώμονες γνωστό. Βγαίνει όμω τώρα ο πρόεδρο τη επιτροπής του ΕΟΔΑΣΑΜ, του κρατικού οργανισμού, που είχε βγάλει το πόρισμα πριν λίγο καιρό και λέει, Δεν τα είχαμε πει τότε για το άγνωστο φορτίο που προκάλεσε την πυρόσφαιρα και την έκρηξη και το αφαιρούμε από την τότε απόφασή μας εκείνο το απόσπασμα και θα κάνουμε νέα έρευνα τώρα γιατί έχει προκύψει ένα νέο στοιχείο και δεν βασιστήκαμε στα σωστά στοιχεία και η Γάνδη και η Τάδε Πόλη και το Τάδε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αυτός ο άνθρωπος παραμένει στη θέση του. Έλεγε άλλα πριν ένα μήνα, άλλα σήμερα και παραμένει στη θέση του σε ένα πολύ κρίσιμο Και όλοι περιμένουμε από αυτόν τον οργανισμό, γιατί συμφωνήσαμε ότι ένα κρατικό οργανισμό θα είναι πιο αντικειμενικός παρότι είναι φίλο τη Ντόρα Μπακογιάννη και τη οικογένεια και του έχει παρουσιάσει και το βιβλίο. παρόλα αυτά, λέμε: Άντε, αυτό σα είναι ο οργανισμό, να ακούσουμε τι θα πει. Έτσι λοιπόν, βγαίνει σήμερα το πρωί ο Παπαδημητρίου, αυτό είναι ο πρόεδρο του οργανισμού, που είπε τα ακριβώ αντίθετα και μα είπε ότι βγάζει εκτό πορίσματο το αρχικό πόρισμα. Άρα, είναι... εσεί δέχεστε όλο το προσπάσεις προσπάσεις πόρισμα προσπάσεις τώρα πλην του παραρτήματο που αναφέρεται στην πυρόσφαιρα. Ακριβώ. Αυτό βγαίνει εκτό πόρισματος. Αυτό βγαίνει εκτό πόρισματος με σημερινή απόφαση του Συμβουλίου. Στο οποίο μόλι μπαίνω, η προφορική μα αρχική γνώμη, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ με αυτή τη νέε εξελίξει. Είναι να βγει από το πόρισμα και το οποίο θα δημοσιοποιηθεί μέσα στι αμέσω επόμενε ώρε. σω και πολύ σύντομα δηλαδή, μέσα στι επόμενε ώρε. Το βγάζουν λοιπόν αυτό που μας είπαν με τόσο πάθος την προηγούμενη φορά Το αφαιρούνε τώρα και μπορεί κάποιος καχύποπτο, Όλοι δηλαδή, 10 εκατομμύρια καχύποπτοι Να ισχυριστεί ότι αυτό διευκολύνει κάποιον Το να βγει το πόρισμα γιατί το, το τότε πόρισμα Το πριν ένα μήνα έλεγε ότι είναι από άγνωστη αιτία και άγνωστο υλικό η έκρηξη Ε, τώρα, το κυρίαρχο αφήγημα, έτσι όπω το πλασάρουν τα συγκεκριμένα μέσα, δημοσιογράφη και πραγματογνώμονε, λέει ότι τελικά είναι από τα έλαια σιλικόνη. Όπω αρχικά είχε πει ο Μητσοτάκης, που όμω κλειδί ο Μιτσοτάκη το άλλαξε στην πορεία. Και λένε, τα έλαια σιλικόνης προκάλεσαν όλο αυτό, άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα άγνωστο υλικό και φορτίο. Είναι τα έλεια. σιλικόνης Όλο αυτό μπορεί κάποιο να ισχυριστεί ότι εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι σωστό. Τη Γάναδη εξυπηρετεί. Το Πανεπιστήμιο τη Γάναδη γιατί αυτό. Κάπω θα αναθεώρησε με κάποιο τρόπο. Και βγαίνει σήμερα ο κ. Παπαδημητρίου και λέει: το Αφαιρούμε αυτό το κομμάτι του πορίσματος μέχρι να βρούμε καινούριο πόρισμα, να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Γιατί δεν κοιμήθηκε ολύχτα για να το πει όλο αυτό και δέχτηκε και πιέσει και διάφορα άλλα τέτοια που λέει. Παραμένει στη θέση του. Πριν ένα μήνα, την επόμενη τη συνέντευξη τότε του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο κ. Παπαδημητρίου είχε εμφανιστεί στην κρατική τηλεόραση. Τότε ήταν απόλυτα πεισμένο ότι δεν είναι τα έλεα σιλικόνη χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο με την επιστημονική ανασφάλεια που έχεις γιατί είναι μία μέθοδος προσωμείωσης δεν είναι μια μέθοδος ένα και 1 ίσον 2, καταλήγω στο ότι εγώ βρίσκω, σύν από τα βίντεο ότι βλέπω διαφορετικό χρώμα καπνού, λευκό από μαύρο αλλά διαφορετικό καύσιμο, συν ότι από τα ίχνη στο έδαφος βλέπω διαφορετικό καύσιμο Συν μια κρίσιμη βεβαίωση που μα ήρθε γνωμάτευση από τον καθηγητή Κωνσταντόπουλο, χημικό-μεχανικό στο Παριστοτέλειο Κα... Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίο λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί τα έλαια σιλικόνη να, προξε... να έχουν οδηγήσει σε αυτή τη φλόγα, διότι το αναλύει επιστημονικά ναι. και λέει, να σα το πω απλά, ότι αν ήταν τα έλαια σιλικόνη, έπρεπε να έχουμε στο πεδίο μια σκόνη λευκή σαναλεύρη σε τεράστιο μέγεθο που δεν υπήρχε. Άρα, είναι. Μια συ συγκεντρωτική εξέταση Και εκεί καταλήγει λοιπόν ότι εμείς λέμε Ότι είναι περίπου 2,5 τόνη ε, Έφλεκ του υγρού Είχε ζυγίσει και το υγρό Τότε ο κύριος Παπαδημητρίου Ο άνθρωπος που δεν κοιμήθηκε χτες βράδυ Και σήμερα το πρωί είπε ότι το παίρνουν αυτό πίσω Γιατί ε, ε, δεν προκύπτει Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία Μετά τότε όμως είχε προκύψει Γιατί είχαν δει διαφορετικό χρώμα έκρηξη Όπω ο ίδιο λέει Και αν ήταν τα έλεα, που σήμερα το πρωί περίπου είπε, πρέπει να βρούμε και το αλεύρι. Γιατί λέει θα υπάρχει μια σκόνη σαν αλεύρι και όλα αυτά τα πάρα πολύ. Ωραία και πολύ σοβαρά. Σοβαρά για ένα τόσο σοβαρό θέμα και καθόλου και χωρίς παρέμβαση όλα αυτά. Οι επιτροπές μόνες τους εκεί που έχουν αποφασίσει με λεπτομέρειες τη μία εκδοχή, ξαφνικά μένουν άυπνοι ένα βράδυ και το επόμενο πρωί μόλις ξυπνάνε, Ε, βλέπουν ότι ισχύει η άλλη εκδοχή. Αυτή που δεν ισχύει την προηγούμενη φορά. Συμβαίνουν αυτά και στι καλύτερε επιτροπέ, όσο τεκμηριωμένος και αντικειμενικός κι αν είσαι. Να θυμηθούμε τότε πώ το είχαν πει τότε στην επιτροπή. Δεν ήταν ο κύριο Παπαδημητρίου, ήταν ο συνεργάτη του δίπλα, ο κύριο Καπετανίδη. Πάμε τώρα να δούμε τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Η πυρόσφαιρα, η οποία, όπω όλοι ξέρουμε, ήταν σε πολύ μεγάλο μέγεθο και αμέσω με το ατυχήμα, σε δευτερόλεπτα, ε, το Με δικέ μα παρατηρήσει, με εκθέσει καθηγητών και καταλήξαμε ότι βάσει των παρατηρήσεων που μπορούσαν να γίνουν εκμερι εκμεριάς, εκ μέρου μα, δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο τεχνικό εξοπλισμό του εμπλεκόμενου τροχαίου υλικού προκάλεσε τον σχηματισμό και την επέκταση τη πυρόσφαιρα που προέκυψε κατά τη σύγκρουση. Οι προσωμιώσει και εκθέσει ειδικών που έχουμε υποδεικνύουν την πιθανή, πιθανή παρουσία ενό αγνώστου μέχρι στιγμή καυσίμου. Αυτά λέγανε τότε λοιπόν. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Το αποσύρουν όλο αυτό που ακούσατε, γιατί περιμένουμε έναν καινούριο Γκάνδι, καινούργια γάνδι να δούμε τι ακριβώ γίνεται. Και υπάρχουν κάποιοι πραγματογνώμονε, υπάρχουν πολλοί πραγματογνώμονες στο συγκεκριμένο θέμα, βγάζουν πορίσματα, μπορεί να είναι και αντικρούμενα, Ναι, θα κληθεί ένα όργανο δικαιοσύνη, θα είναι αυτό. Εώδα, αν είχαμε πιστέψει ότι αυτό ήταν, που θα βάλει μια ισορροπία και θα αποκαλύψει τι ακριβώ έχει γίνει. Ο καθένα διαλέγει τον πραγματογνώμονα που θέλει. Έτσι λοιπόν ο κύριο Φλωρίδη, υπουργό δικαιοσύνη, διάλεξε τον πραγματογνώμονα που έχει πει το αφήγημα που συμφέρει την κυβέρνηση. Παράξενο. Το δεχόμαστε όμω, τον έχει πει και σοβαρό. Και ο κύριο Δέδε, αυτό είναι ο πραγματογνώμονα, δεν τον γνωρίζουμε, εμεί τον μάθαμε τώρα και αυτόν. Δεχόμαστε τα καλά λόγια του Φλωρίδη, αλλά ακούμε και αυτά που λέει ο κύριο Δέδε. Μία πραγματογνωμοσύνη είναι ένα πόρισμα ενό εξαίρετου καθηγητή, του κυρίου Δέδε. Από τη δική μου έρευνα και τη δική μου επιτόπια αυτοψία. Όσον αφορά την εμπορική αμαξοστοιχία, δεν διαπίστωσα σε κανένα σημείο αυτή να έχουμε ίχνη φωτιά. Μια πραγματογνωμοσύνη είναι ένα πόρισμα ενό εξαίρετου καθηγητή, του κ. Δέδε. Ο εξαίρετο καθηγητή κ. Δέδε δεν είδε καν φωτιά. Η φωνή του ήταν. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιο έχει πει, γιατί έκανε πραγματογνωμοσύνη, δεν την αφισβητούμε. Εμεί εδώ δεν ξέρουμε. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, αλλά δεν είχε φωτιά. Το είπε ο κύριο Ντέβε. Οπότε είναι το σύμφωνα με το Φλωρίδη. Να, δύο στοιχεία τα οποία τα δεχόμαστε και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ο κύριος Παπαδημητρίου, πρόεδρο αυτή τη επιτροπής σήμερα το πρωί, αφού έλεγε εκεί στον Γκούτρα και στον Τζούνο διάφορα επιχειρήματα για την κολοτούμπα, την αλλαγή, την αφαίρεση από το πόρισμα του μήνυ πορίσματο που έλεγε ότι είναι ένα άγνωστο υλικό τελικά δεν είναι άγνωστο, μάλλον είναι γνωστό. Έχουμε συναντηθεί από παλιά. Ε, ο κύριος Παπαδημητρίου κατέληξε σε ένα συμπέρασμα για τα έλαια σιλικόνης που πρέπει, αν το ακούσουν στο εξωτερικό, να κλείσουν τα ραδιόφωνα στο εξωτερικό πρέπει να συνταραχθεί όλη η Ευρώπη και να σταματήσουν τώρα οι μετακινήσεις με τρένα. Ε, ναι. δεν είναι κάποιο παράνομο φορτίο στο τρένο τότε θα πει ότι τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη ναι. και οι μηχανές που έχουν αυτά τα έλεα σιλικώνης Είναι επικίνδυνα και πρέπει να εξεταστεί. <Κι> Γιατί δυνητικά αναφλέγονται. <Κι> δυνητικά αναφλέγονται, πολύ σωστά. Μέση. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι μείζον θέμα και εννοείται ότι πρέπει να εξεταστεί και αυτό είναι ένα από τους λόγους για τους οποίους θα πάμε μέχρι τέλους και θα πάω μέχρι τέλους. Σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά εμείς θα πάμε μέχρι τέλους για να βρούμε απάντηση σε αυτό. 1-0. Τι έκανε εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου. Στην αρχή είχαν πει ότι είναι άγνωστο υλικό. Τώρα έρχεται το αρχικό αφήγημα του Μιτσοτάκη, γιατί ο Μιτσοτάκη θα έχει αλλάξει. Έχει πέσει και αυτό στη Λούμπα και είχε πει έλεα. Λοιπόν, τώρα που το γυρίζουμε προ τα έλεα, λέμε, ανακοινώνουμε σε όλο τον κόσμο. Το έβγαλε εδώ η Ελλάδα ότι κινδυνεύουν όλα τα τρένα, γιατί έχουν έλεα. Δεν έχει γίνει τίποτα με έλεα πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Παρ' όλα αυτά, εμεί εδώ προειδοποιούμε, γιατί έχουμε μελετήσει και είμαστε, είμαστε και πρόεδροι εδώ επιτροπών ότι όλα τα τρένα δυνητικά μπορεί να έχουν έκρηξη με έλεος σιλικόνης που έχουν στις μηχανές τους. Δεν έχει γίνει εκεί αλλά έγινε εδώ άρα να προσέχουν και εκεί. Γι' αυτό λέω αν θέλουν να προστατευτούν πρέπει να δουν τι γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτή την κομμωδία πάνω σε μια τραγωδία πραγματική με νεκρούς και συγγενείς με αγωνίες και ακούν όλους αυτούς να, να, με αυτή την αφέλεια και αμετροέπεια να μιλάνε και να ανερούνε πορίσματα και τους είχαμε υποτίθεται εμπιστευτεί και να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και ό,τι ασυναρτησία για τα έλεγα και την τα όλων των τρένων στην Ευρώπη και κάθονται και τους παρακολουθούν και τους παρακολουθούμε και εμείς. Κρίμα εκείνο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το είχε εμπιστευτεί τότε ο Σταϊκούρας και ο Σκέρτσος. Συμφωνούμε ότι έπρεπε στη χώρα να υπάρχει αυτό ο φορέας και να υπάρχει αυτό το πόρισμα. Mm. Αυτό είναι κατάκτηση για τη χώρα και είναι κατάκτηση που προέκυψε από πρωτοβουλίες της σημερινή κυβέρνηση, η οποία όχι μόνο στελέχος των ΕΡΟΣΑΜ Αλλά προσκάλεσε του καλύτερου που υπάρχουν στην Ευρώπη, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σφυριοδρόμων, ενίσχυσε τον προπολογισμό του και έδωσε και τη χρηματοδότηση για όλα τα Ινστιτούτα που χρειάζονται από το εξωτερικό, προκειμένου να υπάρχει το σημερινό πόρισμα. Νομίζω ότι αποτελεί μια συλλογική κατάκτηση το ότι έχουμε πλέον αυτό το πόρισμα στα χέρια μα. Mm -hmm. Η κυβέρνηση, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τον ΕΡΟΣΑΜ, να υποστηρίξει την εκπώνηση αυτού του πολύ σημαντικού που πρέπει να είναι το Ε Κατφίγετε! Να, να πάτε αλλού! Με υποδερίζει πώ θα το τονίσει. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε θέλω πια. Αυτού του πολύ σημαντικού πορήματο που πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο τη Εθνική μα Αυτογνωσία. Το που ανέρασε σήμερα ο Παπαδημητρίου ο Σκέρτσος το έλεγε Ευαγγέλιο τη αυτογνωσία τότε, προχθέ, πριν ένα μήνα. Στέλνει μήνυμα ένα κρατήσει και μου λέει: αφήστε τι πιστεύετε και τι όχι, έφτιαξαν μια επιτροπή τον νεόδα, χάλασαν 4 εκατομμύρια ευρώ για να βγάλουν ένα πόρισμα που τώρα ο πρόεδρο τη επιτροπής λέει: Ο τάδε επέμεινε να μπει αυτό, θα βγάλουμε προσθήκη. Δεν ήταν επιστημονική αυτή η μέθοδο. Νίκο, ο, Νίκος, ο Νίκος, Πολύ σωστά τα λε, άνθρωπο πρόεδρο που βγαίνει, λέει κάτι. Ένα μήνα μετά λέει τα ακριβώ ανάποδα και τα ακριβώ αντίθετα. Και λέει ότι λίγο πολύ τον πίεσαν κάποιοι, ή κάποιο επέμενε να μπει στην έρευνα. Δείχνει μη σοβαρότητα στην καλύτερη περίπτωση. Δεν πρέπει να είσαι πρόεδρο εκεί. Έχει φύγει. Δεν δέχεσαι να κάνει την κολοτούμπα έτσι δημόσια. Και μάλιστα σε ένα θέμα που έχουμε νεκρού και περιμένουν όλη η δικαιοσύνη. Έχει καεί ήδη και ο Δασάμ και η προσπάθεια μέσω ανεξάρτητη επιτροπή υποτίθεται να χυθεί φω και να τεκμηριωθούν όλα αυτά που λέμε σκόρπια όλοι εμείς γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι επιτροπές για να τεκμηριωθούν αλλά και αυτοί οι σκόρπια τα λένε χειρότερα και από το να το πω εγώ που δεν είμαι τίποτα αυτοί που υποτίθεται έχουν εμπειρογνώμονες υπηρεσίες, χρήματα, εξουσιοδοτήσεις, επαφές, επικοινωνία με εξωτερικά κέντρα και οτιδήποτε τα ίδια και χειρότερα Πολύ σωστά λοιπόν τα λέει εδώ ο Ακροατής μέσα σε αυτή τη λούμπα όπως είπα και πριν είχε πέσει και ο Πρωθυπουργός μας ο οποίος μιλούσε για άγνωστο υλικό ενώ στην αρχή είχε πει για έλεα άρα ποιο έχει δίκιο ο Αρχικός Μητσοτάκη. Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο. Ορίστε το πόρισμα τη περισσοριστική και λέω αυτό. Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα. Η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη. Όχι. Η απάντηση είναι. έπρεπε Κάνετε λάθο. Η απάντηση ένα χρόνο μετά και την έχω, στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το, το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Για να ρωτάει μας κατσί καταραμά. Σας δίνω μια απάντηση που πρακτικά δεν είναι απάντηση όπως το φίλο να κάνω όταν μου γίνεται αυτή η ερώτηση Το Έλληνο Φρένια. Δίνουμε απαντήσει που πρακτικά δεν είναι απαντήσει, αλλά όταν μας τίθεται τέτοιε ερωτήσει, δίνουμε αυτέ τι απαντήσει που πρακτικά δεν είναι απαντήσει. Κυριάκο Μητσοτάκη και εδώ. Ακούσαμε την διάψευση των ελαίων σιλικόνης από τον ίδιο τον Μητσοτάκη όταν είχε δώσει την περίφημη συνέντευξη το Φεβρουάριο στον Σρόιτερ. Τώρα περιμένουμε καινούργια συνέντευξη που να μιλάει για τα λάδια σιλικόνη και τα λάδια γενικώ. 2.110.10.888 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Δημητή Κυρικό Ζευθυμίζει τον ήχο, Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Επιτέλου Μπαλουρδο Χιονάτη. ναι. Τι κάνει. Καλά, τι θε. Καλά, λοιπόν για τηλεόραση θα ξανακάνετε τίποτα. Βλέπουμε ακόμα τι παλιέ εκπομπέ. Δεν στι παλιέ, είναι πολλέ. Ε, εντάξει, για καινούριε λέμε. Βρε λίγο τι παλιέ και βλέπουμε. Βλέπετε. Του πόσο είσαι. Του πόσο. Ναι. Είμαι παλιό μοντέλο. Είμαι για σέρβι τώρα. Το 51 είσαι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Είμαι για σέρβι, σου λέω. Έλα Απόστολε, Έλα. να ρωτήσω κάτι Τώρα δεν πήρε. Ναι, θα να ρωτήσω και κάτι ακόμα δεν Τι θες ρε παιδάκι μου Ετοιμάζεσαι για πόλεμο Εγώ, έχω ράψει κιλώτα Α, εντάξει, γιατί μας έλεγε και ο Μαϊμαράκης Αλλά δεν ξέρω αν έχεις προετοιμαστεί από τότε Μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε στην πρώτη γραμμή Ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας Τις αξίες μας, το δυτικό τρόπο ζωής Και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ Στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Ε, πρώτη, δεύτερη, τώρα εντάξει. Πρώτη δεν βλέπεις και καλά. Είναι σαν α, τα πουζούκια. Μετά την τρίτη, τέταρτη σειρά βλέπεις καλά. Τι να τα πα, πρώτη γραμμή. Α, α, α, με λίγο πιο πίσω, να δεις καλύτερα τι θα δω την κάλτσα του α, εχθρού. Α, μάλιστα. Εντάξει, να πάω πιο πίσω τότε. Θα ακούσω αυτό που είπε. Στόλου, μου. Έλα ρε. Τι γίνεται. Ε? Τι θες μωρέ. Τι να θέλω ρε από το λέγεται της ανομαλίας. Γι' αυτό δεν έχω γνώσει πω τίποτα από όλα αυτά που γίνονται. Βρίσκουνε κόκκαλα νεκρών ομουνιστών που τους είχαν πετάξει εκεί. Αλλάζουνε τα τέμπι. Όλη αυτή η κατηγορία της εγκάλυψης γι' αυτό σας είπα έρχεται τώρα το ποτάμι της αλήθειας. Και αυτή σιγά σιγά θα αποδειχτεί ότι ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Το άλλο πιτόντο το, το, το, το ξέρετε. Μ Λιατρία. Καμένη μπαταρία, το γνωστό. Έλα, για πε. Ναι, εγώ φίλε αγαπημένε, δεν νιώθω καθόλου ασφαλή γιατί ρωτήθηκα από τον Ρομέρ. Αισθάνεσαι ασφαλή. Δεν μπαίνω σε τρένο ούτε με το πιστόλι στον πρώτο. Δεν μπαίνω στο μετρό Θεσσαλονίκη. Ούτε στο, στο μετρό. Τι να πάει στο μετρό. Το πολύ να σκάβει κατά τούνελ αυτό. για να βγει στην επιφάνεια, αλλά τι άλλο. Ναι, μου αρκεί αυτό. Σε λεωφόριο, οκτέλι το σκέφτομαι. Σε αεροπλάνο επίση και σε πλοίο το ίδιο. Α σε βλέπω. Κι εγώ με βλέπω. Στι θέσει σου και γενικότερα. Ε. Ε, ναι από την Ελοφρενία Ναι, ναι από εκεί, από πατέρα Από πατέρα και από μάνα, μπράβο Αποστολή, είμαι νέος να κρατήσεις είναι πραγματικά για αυτό που κάνετε Είναι ένας φάρος μέσα σε όλη τη χρονιά που ζούμε Ήθελα να πω δύο πραγματάκια Το πρώτο είναι ότι κρατήστε ψηλά το θέμα του τεμπών Να ξέρουν οι... Και εμείς, ότι είμαστε μαζί του πάντα. Όταν ξυπνάμε, όταν γυρίζουμε τη δουλειά, όταν βλέπουμε τα παιδιά μα, δεν είμαστε μόνο μαζί του στι πορείε. Και ένα δεύτερο, επειδή έχει ακόμα χρόνο. Καταλαβαίνει τώρα, θα αρχίσει να παγιατεύει το θέμα, θα το ρίξουν όλοι στο ότι εντάξει. Δεν παγιατεύει το παιδί μου, είμαστε δύο-τρία δύο, χρόνια μετά και είναι πιο φρέσκο από όταν έγινε. Ναι, μην νομίζει, έχουν το χρόνο... Έτσι θα πάει μέχρι τι εκλογέ. Μην αγχώνεσαι. Ναι, έχουν τον τρόπο του αυτοί, θα τον ευρύνε τον τρόπο. Από τα τέμπι θα τον βρουν, όχι τον τρόπο θα βρουν. Μακάρι να το βρουν από τα τέπει. Αυτό που θέλω να πω στου ανθρώπου που θα πάνε να ψηφίσουν τότε, ότι και τι να ψηφίσει άλλο και ποιο θα έρθει μετά αυτά που είπε ο μουστιού Λαπρεδιντόν. Να φύγει ο Πρωθυπουργό. Αυτό θέλετε, έτσι δεν είναι. Και να έρθει ποιο. Και να έρθει ποιο. Να ψηφίσουν πολυφωνία, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσει κάποιο και ποιε είναι οι του καταβολέ, αλλά να ψηφίσουν πολυφωνία. Γιατί μόνο έτσι θα μάθουμε την αλήθεια. Άμα έχουμε ένα κασετόφο να παίζει συνέχεια το ίδιο τραγούδι, θέλοντα και εμεί να το τραγουδάμε από μέσα μα. Να ψηφίσουν λοιπόν πολυφωνία you <laughs> Κατάει, μα καταραμά. Μπορείτε να το κλάβετε με όποιο τρόπο θέλετε σα δίνω μια απάντηση που πρακτικά δεν είναι απάντηση όπω το φίλω να κάνω όταν μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Πολύ σωστά. Τα λέει εδώ ο προοθόρινό μα. Το τραγούδι το δεν με θέλεις πια στην εκτέλεση που το έχουμε σήμερα, ξεκινώντα δεν φαντάζει ότι είναι αυτό. Δεν του φαινότανε ότι θα εξελιχθεί σε αυτό το τραγούδι. Λες, μια ροκιά σκληρή Τελικά είναι αυτό. Το δεν με πια. Από εκτέλεση πολύ συγκεκριμένη. Χθε βράδυ στο σταθμό Μετρό Ηλιούπολη. Εδώ, τη μία εκ των τριών γραμμών που έχουμε, και η πρώτη θεωρείται ένα, ε, οι δύο είναι, ε, ε, είχε καπνού. Ο σειρμό, καπνού, κουρνιαχτό, ανησυχία, αναταραχή, βγήκαν έξω, ανακοινώσει. Την ώρα, μάλιστα, που έβγαινε ο κόσμο έξω, ανακοίνουν ότι στη Δάφνη δεν λειτουργεί το σαν Έτυχε να είναι πάνω στην ανακοίνωση. Θα ακούσουμε εδώ ένα πολίτη, εκεί, με πιβάτη, κατέγραψε, έκανε και το ρεπόρτερ. Έχουνε μάθει όλοι τώρα κάνουν και αφηγήσει, voice over πάνω από τα θέματα και απολαμβάνουμε όλοι εμείς τι ακριβώς έγινε. Σταμάτησε ο Συλμός εδώ, κάτι καπνί βγαίνουνε, φωτιά, Ελλάδα 2-0. Προσοχή παρακαλώ, στο παραπέντε γλιτώσαμε στον μάτι. παρα Αν θα έχει Αν η δύο μηδέν. Έχω πρόταση για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη χθε στην Ηλίουπολη να το αναλάβει ο ΕΟΔΑΣΑΜ που είναι πάρα πολύ καλός οργανισμός, ανεξάρτητος, φερέγγιος, τεκμηριωμένος, σοβαροί άνθρωποι εκεί πέρα, όλοι, οπότε θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και στην Ηλίουπολη όπως θα μάθουμε και τι έγινε στα Τέμπη. Λαό τώρα μέρος δεύτερον. Γεια σα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω μια πορεία αργά μου. Το κείθελα τη βοήθειά σα. Βοήθειά μου, ναι. Πείτε μου. Εγώ είμαι πυροσβεστικό άνθρωπο. Πάρα πολύ προοδευτικό. Πυροσβεστικό. Προοδευτικό, θα oh, καταλαβαίνετε. Α, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, και έχω μια πορεία αργά Το τι να ψηφίσω. Να ψηφίσω Βελόπουλο Λατινοπούλου. Έλληνα για, τον... για την πατρίδα, στη συγχωρείτε. Η χρυσή αυγούγκή. Το νίκη λοιπόν. δεν περνάει το μυαλό σου, γιατί όχι νίκη. Πού είναι και τη τέχνη για... και του πολιτισμού, για... Γιατί δεν είναι προοδευτική, δεν... προοδευτικό άνθρωπο. Και δεν καίει στην πυρά αυτού που κάναν τέτοια βλασφημία. Αν θέλετε του άλλου προοδευτικού που πουλάνε επιστολέ του ίσου και που σκοτώνουν και κανένα στα καλά καθούμενα, σωστό. Α, είναι πρόοδο. Ναι. Επιστικά. Οι Έλληνε γουτουπού είναι μια καλή λύση. Γουτουπού καβάλα. Εγώ νομίζω για τον Μπίτσο. Α, τι για τα καβάλα είναι. Τι θα να δει. Όχι, είναι γουτουπού καβάλα. Α, σωστό, σωστό. Τώρα το πιάσω, βέβαια. Δεν πειράζει, ναι. Έχετε δίκιο, τέλο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Πάντα δίκαιο, γεια σα! Κύριε, επειδή βλέπω... Παρακαλώ, κύριε Βυζδέκη, τι γίνεται. Ο είμαι... Α, όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι, Μουαρκόνη, έλα, Μουαρκόνη. Ακούω... Μπερδεύτηκα γιατί είστε όλοι με την άσπρη τη ρόμπα. Καμιά φορά ξεχνιέμαι. Επειδή ακούω ότι κάποιοι άνθρωποι λέει να μου δίνετε χρόνο παραπάνω για να μην. Μήνω... Ναι, ναι, ναι τι θε, ποσοστά. Δεν παίρνουνε στη διαδίκτυο. Αλλά εδώ τώρα πώ, βάλτε τα όπω μπορείτε. Εγώ σα είπα να κάνω με ένα βίντεο τέτα τέτα. Εσύ και τα... ο Ταρήφα βίντεο, να έρθει καλεσμένο, μια χαλατριά τώρα με το όνομά μου στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που σα παίρνουν προφανώ. Πολύ καρπος παίρνουν, εγώ θα τα πω. Πε τα εσύ, πέστε. Και... κάνε τη διαφημισή σου. Πε το παπάκι, υπάρχουν και στο YouTube Πολ Σαντορίν, αλλά ναι. οι άνθρωποι αυτοί που ζητάνε να μου δίνει παραπάνω χρόνο, μόνο με το ραδιόφωνο πάνε. Οπότε όλα τα όλα τα δεκάπλα. Θα, θα βρω, βρω και ναι. το χρόνο είσαι, να σου ναι, δώσω ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι, όλα ναι. καλά. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνω κι εγώ, δεν έχω χρόνο. Το ξέρω Μωρέι, είσαι πολύ άσχολο, το χρόνο ψέκα. Ναι, βλέπουν τα ρολόγια του. Είδε αστροναύτες χώρα. που είχαν εγκλωβιστεί και γυρίσανε. Βλέπουν την γύρω αλλά το σώμα πάει αργά. είναι γυροπηξίδα. Το ανθρώπινο σώμα πάει αργά και τα βλέπει έτσι. Δεν μου λε τα σημαντικά, του αστροναύτες που εγκλωβιστήκανε και επιστρέψαν, του είδε. Όχι, δεν είναι αυτά τόσο σημαντικά. Α, που... δεν είναι. Είδαν τα ούφα από κοντά όμω, δεν είχε περίεργη και εσύ. Με UFO sometimes, σαν θα πει μερικέ φορέ. Α, ευχαριστώ για τη μετάφραση. Τρει φορέ στην Τουρκία, δύο στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ περιοχή και ένα στον Καζιντήπ, κάτω ένα αεροδρόμιο που είναι κοντά Ναι, πολύ μακριά το το γιατί δρόμο, είναι Επειδή Οι Τούρκοι έχουν βαρύτητα. Δεν να πάλι. Τώρα το χάσαμε, τώρα Και που θα ήθελε σε Και σημαίνει ότι απαιτεί θυσίε. Είμαστε Εμαστό κοινωνία έτοιμη να τι κάνουμε. Πέστε! Πάλε μου! Χρατά! Πάλεμ! Όλεμο! Πάλεμ! Βάλτε τα όλα μαζί γιατί ό... θα όλα αυτά τα βάλω όλο, θα τα βάλω θα κάψω όλα καύτη να βάλετε φωτιά, φωτιά κάθετα, για κάθε, γεια. Βάλτε βορικά! Άλλη, γιατί δεν το βγάλες. Περίμενα τελειώσει είναι πιο μετά. Το έχεις βάλει πιο μετά και πόσο έχεις βάλει έτσι ρε, μαλάκα μου τα όλα. Γιατί. Το το μου το βγάλες. Νομίζω ναι, δεν θυμάμαι, μπορεί και όχι, μπορεί να είμαι άτομο. Έρχομαι μαλάκα στο σκάι, έλα. έλα, έλα, στο sky, με στο Να σε πάω Δεν σε πάω πουθενά. Έλα, θες να πάμε μαζί παρέα. Πάω, με καφέ, ρε, μαλάκα, όπου, πάμε μαζί και όπου βγει. Ά, γαμίσο, αυτό είναι τραγικό, Μην το γιατί? Δεν, ε, Είναι τραγικό με το δυστύχημα. Μαρέ, Δεν μάρε, εννοώ μάρε, το δυστύχημα, το τραγούδι λέω εγώ Πάμε μαζί oh. και όπου βγει Α, τώρα το κρίκα! Είπε βρε χω... μαλάκια στο κορυφάκι που πήρε τηλέφωνο ότι εγώ μ' αρέσει η ροφελά. Πώ την είδε τέτοια! Τη αρέσει εσένα? Είπε βρε μαλάκια ότι εγώ χαλαγούσα αλλαγούσα δηλαδή ότι γουστάρω άντρε και τι. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω περί ξυνών μιλούσα, ναι. Ωραία! Εγώ άμα με γνωρίζει θα καταλάβει ότι καταρχήν από μικρό είχα φίλου γκέι, δεν έχω κανένα θέμα κι εγώ. Έχει φίλου γκέι και ξέρει, κατάλαβα. Σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή ο Άκης Πάνου Οπότε είπαμε με αυτό το τραγούδι να σας αποχαιρετήσουμε Θα μας πάει στο λαό Αύριο δεν έχουμε εκπομπή Έχει απεργία, Έχουν απεργία δημοσιογράφη Μια μέρα πριν την γενική απεργία τη Τετάρτη. Οπότε θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα την Τετάρτη Με τους νομά Τους 7 σας αφήνουμε Τα υπόλοιπα είπαμε μεθαύριο Γεια σας W ogóle nie ma, Φτάνω μα σε ελπί σ' ένα άτομα μίσο, γιατί ποιο να φωνά τι να πει σ' ένα άτομα μίσο, γιατί ποιο να φορά. Έλα. Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά φίλε σε έβριζε η Λουκά και μόλι τη είπε να κάνουμε μαζί εκπομπή, αμέσω μαλάκωσε. Ναι, ναι. Για ψώνιο. Λοιπόν, κάντε το πάλι. Όχι, μην το βάλει την Παρασκευή η παραγγελία. Θέλω να το κάνει. Άμα σε πάρει τηλέφωνο, κάνω τέτοια παραγγελία τώρα. Αν Άμα σε πάρει τηλέφωνο, Ωραία. την ώρα που θα τη σε βρίζει και θα σου πει, έτσι πε τσάρι να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Να γουστάρουμε και οι τρει μαζί. Και μαζί με, και με το πείμιο, πε την Πέμπτη. Κοντά 3 δισεκατομμύρια κάνει ο 13ο και ο 14ο μισθό. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Έστω αυτόν τον Υπουργό, ότι αν δει μια καρτέλα ενσύμων, μέχρι το 2010 οι εργαστόμενοι πληρώνανε 13ο και 14ο. Πληρώνανε ένσημα. Δεν έχει δει ποτέ καρτέλα εργαζόμενου ο Καραγκιός. Μάλλον, Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Ναι, α δει κάποιο που έχει ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία να δείξει την καρτέλα Να δει τι γράφει. Πληρώνει ένσημα. 13ο, 14ο μέχρι το 10. Έλα. Έλα, να ξαναμμένη. Εμένα μου άρεσε που έβρισαν την παρέλαση οι ναύτε. Σιγά-μι, δεν σ' άρεσε εσένα, οι βρωμιέ. Όπου ακού βρωμιά. Καλά, πάλι με έχει παρεξηγήσει. Μόνο εσύ άναψε με του ναύτε και ο πλεύρη, κανεί άλλο. Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω. 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένου λεβέντε. Που τα αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η Αλμύρα και το είχε μαστιγώσει η το κύμα. Και οι Τούρκοι δε λένε τέτοια. Ναι, καλέ, όποιο το λέει είναι. Κυρία, αυτό ξεκίνησε. Εμένα μου φάνηκε. Πολύ, έτσι, Εσύ, αντροελληνικό. Αντροα, αντροα, αντροα, αντροα, αντροα αυτό έτσι όρο, πατριαρχικό όρο. Πε και τη βρίσκει αρεμαλά. Και μια σφαλιάρα. Χαίρομαι που σ' ακούω. Έχει ωραία μέρα στη μέρα. Πολύ καλή μέρα. Δε να σου που... πω, επειδή μόνο εσύ και ο πλεύρη ανάβεται με αυτά, εσύ και ο πλεύρη ανάβεται και με το όταν λέμε για του μπάτσου. Τι ακριβώ να λέτε. Αυτό να το μπάτσου γουρούνια δολοφόνι γιατί εκεί ο πλεύρη Α... έχει θέματα. Ο όρο μπάτσο απευθεία να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να μην χρειάζεται κανένα να κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά. Ωραίο. Εγώ κάθε μέρα το λέω αυτό εκεί που είμαι. Ναι, εντάξει. Θα... Εγώ το λέω απέναντί του. Mm. Όχι τώρα. Mm. Mm, Καλό όταν κάνει αυτό το. Mm, είσαι πολύ γλυκούλη. Το ξέρω, εμεί και τη γλύκα. <laughs> Γιατί είναι αυτέ ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν τη ζωή του με τον Τούρκο. Δεν μπορεί να σε δώσει Με τι ψυχολογία να πάει να πολεμήσει αν δεν βρει. Στα λόγια μου έρχεσαι. Και εμεί όταν πάμε και βρίσκουμε του μπάτσου, με την ψυχολογία θα πάμε εκεί πέρα να του αντιμετωπίσουμε. Με την ψυχολογία που του πρέπει, του γουρουνιού. Ξέρει, έρχεται ο άλλο ένοπλο. Είσαι εσύ τι <laughs> έχει, τίποτα. Λε τα συνδείγματα κάπω πρέπει να φτιάξει ψυχολογία. Έχεις το δίκιο με το μέρο εκείνη τη στιγμή αυτό είναι το όπλο. Ναι, αυτό το έχω με το μέρο μου. Εγώ θέλω να σύγω, Έχω όμως. το όπλο, θε να δει το όπλο. Τόσο καιρό προσπαθώ, να δέε, να αλλά δεν αρνεί. Αλλά τίποτα, κόσμο. ναι, φίφανε. Είμαι και με κόσμο, τώρα δεν μπορώ να πιστολύνο, μιλήσω. Πιστολίνο, πιστολίνο. Δεν μπορώ να μιλήσω άνετα. Είμαι σε νοσοκομείο τώρα. Τι έπαθε. <laughs> τίποτα, είναι ένα φίλο μου, θα βάλει βηματοδότη. Μαλακίε, έχει πάει να γυροκομίσει κανένα παππού, να σου γράψει τίποτα, είμαι σίγουρο. Αυτό πού το βάζει, όχι ακόμα. Είμαστε κομμουνιστέ εμεί, δεν θέλουμε τέτοια. Λοιπόν, άκουγα να δει να σε ρωτήσω κάτι γιατί τα έχετε βάλει με τη ζωή. Συγγνώμη κομμουνίστρε, είσ Είσαι? Εγώ είμαι, ναι, αλλά θα σκώω την ερώτηση Είσαι κομμουνίστρια μαζί με το κό, ή χωρίς το <laughs> Μα τόσο αστεία σήμερα που σου βγαίνουν όλα εύκολα, έτσι. Ιδέε. <laughs> τώρα που είσαι στο νοσοκομείο και σε δύσκολη θέση. Αυτό που δεν μπορώ να απαντήσω, είσαι άνετο. Mm. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Ναι, για δώσει. Θα προτιμούσε η ζωή να μην ήταν στη Βουλή. Θα προτιμούσε μια Βουλή χωρί ζωή. Δεν θα ήταν Βουλή χωρί ζωή. Η, η ζωή Ά, δίνει ζωή. ζωή. Με αγάπη. Ερώτηση του ενό εκατομμυρίου αυτού που σου κάνουν, να τη βάλει σε άνετο. Ζωή, παντού ζωή. ζωή. Πέντε ζωέ να είχαμε. Εφτά, τι γάπτε. 7 ζωές. Ζωές. 7 ζωές. αυτή, θα την ήθελε στη βουλή μέσα ή όχι. Εφτά ζωέ! Yeah. κότσιρας, ποιος θα λέει, ναι. Δεν ακούτε; Ούτε αγώ. Η πρώτο ψάλτη. ζωέ! το σώμα σου το στα ξένα. Με αγάπη.